Είμαι στην ευχάριστη θέση του τη φορά να υποστηρίξω ότι κλείνουμε την αξιολόγηση Άρων και ότι τα παραδίδουμε όλα. Μπράβο! <Και> Ας πούμε σε αντίθεση με τις άλλες φορές που δεν τις κλείσαμε τις αξιολογήσεις. Εντάξει, όχι Άρων αλλά τα παραδώσαμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας, κάπως έτσι το είπε, δεν το πέτσε ακριβώ. Ε, ήθελε να πει, μίλησε προχτέ και καμαρώνει που κλείνουμε την αξιολόγηση αυτό που έλεγε ότι όλε αυτέ οι αξιολογήσει είναι για το κακό του ελληνικού λαού, τη κοινωνία, τη οικονομία. Και εγώ δεν θα κάνω τα ίδια γιατί δεν έχει νόημα να κάνω τα ίδια. Αλλιώ ψηφίστε, Σαμαρά Βένι Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Εμεί θυμόμαστε ότι είναι ο ίδιο άνθρωπο. Προφανώ ο ίδιο ξεχνάει ότι είναι ο ίδιο ο άνθρωπο ή θέλει να ξεχνάει ότι είναι ο ίδιο ο άνθρωπος, ενώ λοιπόν λέει αυτά ο Τσίπρας, έχουμε και τον άλλον που τον κοιτάνε τα πεντάχρονα, όχι μόνο και λίγο μεγαλύτερα, αλλά κυρίως τα πεντάχρονα στα μάτια και τον ρωτάνε. Όμως σα υπόσχομαι ότι θα βρω τη δύναμη να κάνω την ποσοστά τη Ένωσης Κεντρών πολύ μεγαλύτερα και αυτό θα το κάνω για τα παιδιά που είναι 5, 10, 15 χρονών που εναγώνια με κοιτάζουν στα μάτια που εναγώνια με κοιτάζουν στα μάτια και μου λένε Yelada, noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Il gris c'est C'est fini. Oh oh oh oh Mamou. Να μην στα μάτια και μου λένε έστε στο διάλο όλοι μαζί Τα πεντάχρονα λοιπόν και τα 15 Κοιτάνε τον το Λεβέντη στα μάτια. Και τον ρωτάνε, πού πάει η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε τα είπε σε μια ομιλία που είχε εκεί σε ένα ξενοδοχείο. Ε, όλοι γνωρίζουμε, η αγωνία ενό πεντάχρονου και δεκάχνου και κυρίω 15χρονου, πέρα από το νέο iPhone που θα βγει, το νέο Samsung, δεν ξέρω τι άλλο θα βγει. Είναι ακριβώ αυτή. Πού πάει. Η Ελλάδα και την εκφράζει μόνο στον κύριο Λεβέντη, Βασίλη, που τον κοιτάει πάντα ευθεία στα μάτια. Κάπω έτσι το αντιλαμβαντάνε. Αν υπάρχει στο ακροατήριο κανένα πεντάχρονο, δεκάχρονο ή δεκαπεντάχρονο, που έχει αυτή την αγωνία για την Ελλάδα και την εκφράζει κοιτώντα στα μάτια τον Βασίλη Λεβέντη, 2, 11, 208, 200, τον περιμένει ο Αποστόλη. Δεν θα κοιταχτούν στα μάτια, θα κάνουν όλα τα άλλα εκτό από το να κοιταχτούν στα μάτια και κυρίω να καταγράψουν την αγωνία των πεντάχρονων. 10 χρονών και 15χρονών. Σε αυτή την ομιλία, ο Βασίλη Λεβέντη επίση έκλαψε. Αυτή τη φορά η Ένωση Κεντρών έχει σκοπό να προσεγγίσει το 8 με 10%. Θα κάνω τι εταιρείε δημοσκοπήσεων να κάψουν τα πτυχία του. Την άλλη όμω φορά, την επόμενη φορά που δεν θα αργήσει πολύ, δεν θα ψάχνω το 8 ή το 10. Δεν θα μου αρκεί. Γιατί θα είναι οι ευθύνε απέναντι στο λαό πολύ μεγαλύτερε. Εκεί θα διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα και θέλω ο Θεός και ο Λαός να μας το επιτρέψει. Δίνω λοιπόν μια προσωπική υπόσχεση στον εαυτό μου πρώτα. Ποια είναι λοιπόν η προσωπική υπόσχεση που δίνει πρώτα στον εαυτό του και μετά σε όλους εμάς. Δίνω λοιπόν μια προσωπική υπόσχεση στον εαυτό μου πρώτα. Ότι θα μετρήσουμε τι έχει κοπεί από τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Είτε σε μισθό είτε σε σύνταξη. Και με το πρώτο που η χώρα θα μπορέσει θα επιστρέψουμε τα χρήματα. Θα μετρήσουμε τι έχει κοπεί από τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Ένα εκατομμύριο, εκατόν μία χιλιάδες, εκατόν μία Και με το πρώτο που η χώρα θα μπορέσει, θα επιστρέψουμε τα χρήματα. Ακούσατε εδώ τη διαβεβαίωση του Βασιλείου Λεβέντη ότι με το πρώτο που η χώρα θα ανακάμψει, ποτέ δηλαδή, θα επιστρέψουν τα χρήματα. Θα είναι ανήμερα του γνωστού Αγίου, ακριβώς ανήμερα θα πάρετε τα χρήματα, αυτά που καταρχήν πρέπει να γίνει καταγραφή και βάλαμε και λίγο το χώρο να βοηθήσει στην καταγραφή γιατί κάπου τόσα έχουν κόψει, ευρώ, ένα εκατομμύριο, 900 τόσα, από τον καθένα. Ο Βασίλη Λεβέντη δεν ξέρω αν θα προλάβει να το κάνει. Αυτό που σίγουρα θα προλάβει να το κάνει και τον πιστεύουμε και περισσότερο και θα είναι πάλι του Αγίου. ανήμερα θα κάνει αυτό που είπε ο Βασίλη Λεβέντη, είναι ο κύριο ακολουθεί Ένα από αυτά τα προβλήματα, μία από αυτέ τι δυσκολίε, είναι βεβαίω η υψηλή φορολόγηση. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πολιτική απόφαση κάτω από το πιεστικό βάρο των εκτάκτων συνθήκων που βρέθηκε η χώρα και την ασφιχτική πίεση των δανειστών μα. Ωστε να φύγουμε και μάλιστα πολύ γρήγορα από την μακρά περίοδο των ελλημάτων που μας οδήγησαν στην κρίση. Επίθυσή μας όμως ήταν και όταν παίρναμε αυτή την πολιτική απόφαση και τώρα ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορεί να είναι μόνιμες αλλά έκτακτες και ότι η έξοδος από την κρίση θα επιτρέψει και πάλι την κανονικοποίηση, δηλαδή την μείωση των συντελεστών φορολόγηση. Αυτό προβλέπετε ήδη Από όσα έχουμε συμφωνήσει και ψηφίσει τη Βουλή, όπω το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα να συμβεί σύντομα, άμεσα. Έτσι λοιπόν, μόνο καλά έχουμε να περιμένουμε. Είτε βγει ο Βασίλη Λεβέντη στο τιμόνι τη εξουσία, δεν το αποκλείουμε. Κοιτάξτε ποιου έχουμε βγάλει μέχρι τώρα, γιατί όχι και το Βασίλη Λεβέντη. Είτε παραμείνει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το αποκλείουμε. Κοιτάξτε ποιου έχουμε βγάλει μέχρι τώρα στο τιμόνι τη χώρα, γιατί όχι και ο Αλέξη Τσίπρα. Μια δεύτερη, τρίτη, τρίτη ευκαιρία για να ολοκληρώσει το πετυχημένο έργο. Είτε βγει ο ένα, είτε βγει ο άλλος, και με την προπότηση ότι θα ανακάμψει η οικονομία με το πρώτο που θα ανακάμψει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το λένε όλοι ότι η ανακάμπτει η οικονομία. Θα σα επιστραφούν όλα όπω τα δώσατε, με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που τα δώσατε. Οπότε καθίστε, μετρήστε ο καθένα πώ έχετε χάσει όλα αυτά τα χρόνια, για να ε, ανοίξετε πορτοφόλια και λογαριασμού, να κατατεθούν τα χρήματα που σα έχουν αφαιρεθεί με του γνωστού. Τρόπους και για το καλό πάντα της χώρας. Να κρατήσουμε όμως τα καλά γιατί αυτά θα αργήσουν ενώ υπάρχουν και καλά που ήδη γίνονται, συμβαίνουν τώρα όπως λέμε. Ο Αλέξης Τσίπρας μας μιλάει για τους οικονομικούς δείκτες που πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα που βγαίνει η οικονομία από την κρίση και βρίσκεται ξανά σε θετικού δημού ανάπτυξη, έχουμε πολύ αισιόδοξου οικονομικού δείχτε. 350.000 νοικοκυριά χρωστάνε στι τράπεζε. 4.300.000 φορολογούμενοι χρωστάνε στο δημόσιο. Έχουμε πολύ αισιόδοξου οικονομικού δείχτε. 1.900 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών την ημέρα. 1.400 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί το μήνα. Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε οικονομικούς δείκτες, πραγματικά αυτούς τους τέσσερις που ακούσαμε, που πάνε πάρα πολύ καλά. Καλπάζουνε, καλπάζουνε. Είναι αποτέλεσμα των οικονομικών και κοινωνικών βασικά, πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία 7-8 χρόνια και τα συνεχίζουν συνεχίζουνε όλοι με μοναδική συνέπεια. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο που οι κόποι, οι, οι θυσίε, πόσε φορέ το έχετε ακούσει, πιάνουν τόπο και η Ελλάδα τι κάνει, γυρίζει γυρίζει σελίδα. Είναι οι αγαπημένε φράσει όλων των Πρωθυπουργών, τι επανέλαβε χτε και ο Αλέξη Τσίπρας. Η στρατηγική μα απέδωσε. Μπράβο! Το κυριότερο είναι ότι οι κόποι του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Και μάλιστα με τα διατηρήσιμα χαρακτηριστικά που εγγυώνται ότι η χώρα γυρίζει οριστικά σελίδα χωρίς πεισογυρίσματα. Noir, Il trop tard. Moi, Κυριότερο είναι ότι οι κόπη του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Οι κόπη και οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αλλά τώρα η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Θα γυρίσουμε τη σελίδα στην Ελλάδα. Η χώρα γυρίζει οριστικά σελίδα, χωρί πισωγυρίσματα. Πόσε φορέ έχουμε γυρίσει αυτή τη ρημάδα τη σελίδα και πάντα στα ίδια βρισκόμαστε. Ούτε έχουμε αποφασίσει, όχι μόνο οριστικά να γυρίσουμε τη σελίδα, να κλείσουμε και το βιβλίο, να το πετάξουμε το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί για πέταμα είναι, αν και δεν πετιόνται τα βιβλία. Αλλά το συγκεκριμένο αυτό που προσπαθούν να γράψουν όλη αυτοί. Να το πετάξουμε κανονικά και να γράψουμε το δικό μας, το κανονικό όπως πρέπει. Οι κοινωνίες σοβαρές γράφουν ήδη στην ιστορία τους, τις σελίδες τους. Αυτές αποφασίζουν πότε θα γυρίσουν, πότε θα τις γράψουν, πώ θα τις γράψουν, τι θα λένε, πότε θα κλείσουν τα βιβλία, πού θα τα τοποθετήσουν. Ακόμα είμαστε στο σημείο που ο Τσίπρας, ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς γράφουν σελίδες και βλέπουν μετρούν και τους κόπους τους δικούς μας και μας λένε αν πιάνουν τόπο. Οι θυσίε ή οι όπω πολύ καλά είχε πει ο Γιώργο Παπανδρέου. Ο μοναδικό Γιώργο Παπανδρέου που πάντα μα λείπει. Ενώ ακούμε τον Τζονι Χαλιντέι, πέθανε χτε βράδυ, σε ηλικία 74 ετών. Ο Έλβη τη Γαλλία, Γάλλο που ε, όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή του ε, το γαλλικό ροκ το εκτόξευσε. Ακούμε έτσι ω φοροτιμή, μνήμη. Και επειδή είναι και ένα ωραίο τραγούδι, ταιριάζει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ενώ στο κέντρο τη Αθήνα, λίγο πριν είχαμε και. Επεισόδια, γιατί είναι οι συγκεντρώσει για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Τι επεισόδια. Τα έβλεπα εκεί ένα παλικάρι, γιατί είναι ωραίε στιμένε οι κάμερε φέτο πάνω από, την, από το Πανεπιστήμιο. Ήταν ένα και πάρει ένα ξύλο, μόνο του, μόνο του ήταν και πάει κάτω από ένα φανάρι. Ήταν αναμένο το πράσινο και προσπαθούσε να σπάσει το, το πράσινο φω εκεί στο φανάρι. Το χτύπαγε το άλλα Νοχελικά, βαριεστημένα, χωρί κάτι. Μόνο του εντωμεταξύ δεν υπήρχαν άλλοι γύρω του του δίνει μία, κάποια στιγμή το ψιλοσπάει, φεύγει μετά με το ίδιο βαριεστημένο ύφος αυτό το παλικάρι, πραγματικά ήθελα να ήξερα τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα στο μυαλό του όταν έκανε αυτή την κίνηση γιατί δεν την έκανε και με πάθος να πούμε ότι σπάω το φανάρι και έτσι σηματοδοτώ κάτι στη σημερινή μου μέρα στο κεφάλαιο κάνω επανάσταση σπάζοντας το φανάρι στην οδό πανεπιστημίου τίποτα, δεν υπήρχε μάλλον τίποτα Το έκανε τόσο άχαρα και τόσο βαριεστημένα. Οι πορείες συνεχίζονται, η μνήμη παραμένει, όχι μόνο του Γρηγορόπουλου, παραμένει και η μνήμη του Κορκονέα, γιατί αυτό πρέπει να θυμόμαστε όλοι, ο ένστολος, ο αστυνόμος που σηκώνει το όπλο στο ψαχνό και πυροβολεί, δολοφονεί το 15χρονο γιατί νόμισε, θεώρησε, σκέφτηκε και σε εκείνο το μυαλό είναι ένα θέμα τι γίνονταν εκείνη την ώρα, Ό,τι τον απειλούσε. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε περισσότερο νομίζω. Η σημερινή μέρα κάτω από τον κουρνιαχτό και τις ε, σκόνες και τους καπνούς των, και καλά επαναστατών ή, πυρκαγιών στους κάδους να ε, έχει αυτό το μήνυμα και να μην το χάσουμε ποτέ. Αυτά έχουμε αλλά εκτός από αυτά ε, η ώρα εδώ είναι μία και είκοσι λένε τα δικά μας τα ρολόγια αλλά υπάρχουν και άλλες ώρες. Και είμαι στην ευχάριστη θέση τούτη φορά να υποστηρίξω Και νομίζω ότι πλέον το αισθάνεστε όλοι. Δεν έχει ίχνο υπερβολή αυτό που θα πω: Ότι η ώρα τη ελληνική οικονομία επιτέλου έφτασε. Με χιονό νερό και κρύο, πέρασα από μια πλατεία και μου φωνάζει ένα μικρό. Η ώρα τη ελληνική οικονομία επιτέλου έφτασε. Εγώ δεν έχω τύχει πικραμένο μου αγόρι. Δώσε μου όμω δυολαχία και αντεστράφει πριν κρυώσει στη βροχή στο ξεροβόρι. Και είμαι στην ευχάριστη θέση του τη φορά. Άραγε, πια μαρτία Να πληρώσω. Μικρός. Το λεγά και περπατούσα με στο κρύο βιαστικό. Η ώρα τη ελληνική οικονομία έφτασε. Πάρτε λαχεία, γιατί δεν βλέπω αλλιώ να μπορεί η ώρα η συγκεκριμένη να δέσει με τις ανάγκες και να ικανοποιήσει ανάγκες των συμπολιτών ή όλων μας. Αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει τίτλο πάρε κύριε Λαχία, ακούσαμε εδώ το καημένο το αγόρι, το συνάντησο περαστικός μες στο χιονόνερο και στο κρύο να προσπαθεί να του πουλήσει Λαχεία, ο τραγουδιστής εδώ Γιαβάτης προσπέρασε αλλά του είχε μείνει στο μυαλό ότι είναι αυτό το αγόρι και όταν ξαναπέρασε την άλλη φορά το αγόρι είναι λέξει ο Τσίπρας, εμείς εδώ το ξέρουμε το ακούσαμε, όταν ξαναπέρασε την άλλη φορά έψαξε να βρει το αγόρι και να ακούσουμε τη συνέχεια Ξαναπέρασα μια μέρα Μα το αγόρι δεν το είδα Ω, είμαι... Γιατί αρρώστησε βαριά Ματιασμένο μου το έχουνε Τι πράγμα? Ματιασμένο λέω μου το έχουνε Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, τι ματιασμένο κι αυδίες Το παιδάκι είναι Α, Από την κακοκαιρία Το φτωχό το σπιτικό του Το μέγαρο μαξί μου Το μαθάκι αμέσως πήγα Ποιο συμφορά μου την αδώ Μου φωνάζει μια γυναίκα Ο βάσμα με την τσάπα Μου φωνάζει μια γυναίκα ΕΙΙ, πειρατί! Μου φωνάζει μια γυναίκα Πέφτουμε, πέφτουμε! Μου φωνάζει μια γυναίκα Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία Αυτή είναι η με νόημα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα. 2-11-208-200, το γνωστό τηλέφωνο. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε όλα αυτά που θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real. Αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μα και όλο αυτό στο 19.50 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στοunto:papakirialfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβέλεκη ρυθμίζει τον ήχο. Και να ξέρετε ότι μέχρι τώρα ήταν όλα ειρηνικά, όλα ήρεμα. Αλλά η απόφαση ελήφθη. Αρχίζει επίθεση ούτω νου σας βάζει τι έχει να γίνει στη Βουλή. Δύο χρόνια έκατσα ήρεμος και κατόπτευσα το τοπίο και το τοπίο είναι σάπιο και βρωμερό. Τώρα όμως αποφάσισα κατά μέτωπο επίθεση noir, Τώρα όμως αποφάσισα κατά μέτωπο επίθεση Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κατά από τη σημαία του Χριστού. Και είμαι στην ευχάριστη θέση, του τη φορά να υποστηρίξω ότι κλείνουμε την αξιολόγηση άλλων και ότι τα παραδίδουμε όλα. Μπράβο! <στοί> Είμαι ένα ταπεινό παιδί από τον Πειραιά Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου. Εκεί είναι παιδί. Και αυτό που έχω ήδη κάνει είναι μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο το παιδί από τον Πειραιά. Ένα από τα τέσσερα που μέτραγε η Μελίνα Μερκούρη. Ε, ο ένα είναι ο Βασίλη Λεβέντη. Τον ακούσατε. Ψάχνουμε του άλλου τρει. Αν του ξέρετε, πάρτε να πείτε. Μη μα λέτε εδώ χρόνια πολλά για τον Πογιόπουλο. Πάρτε το αβοβράδι, έξι μοχτώ. Επειδή τον λένε Νίκο, καταρχήν δεν γιορτάζουν. Είναι κομμουνιστή. Αυτοί δεν γιορτάζουν. Μισούν την ανθρωπότητα, μισούν τι ισχύε, μισούν του Αγίου. Αναγνωρίζουν θαύματα. Δεν αναγνωρίζουν θαύματα, αυτό και μόνο. Λέει πάρα πολλά. Οπότε πάρτε τον το βράδυ έξι ώρα που έχει εδώ κάθε μέρα εκτό από Παρασκευή, εκπομπή στο Real FM να πείτε τα χρόνια του. Πολλά να τα έχει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, επειδή έχουμε τι διαδηλώσει, συγκεντρώσει, έρχεται και ο Ερντογάν, ανακοίνωσαν χτε οι συμβολιογράφοι και μετά από πίεση του Υπουργού ότι ε, δεν θα γίνουν σήμερα οι πληστηριασμοί. Άρα γλιτώνουν κάποιοι τα σπίτια, έστω και για μια. Βδομάδα και το είδα χθε στο Twitter, δεν θυμάμαι ποιο το έγραφε, αλλά ήταν πολύ ωραίο ότι φτάσαμε λοιπόν στη μέρα που δεν φτάνουν τα μάτια για να φάνε ξύλο όλοι, και έπρεπε να γίνει μια επιλογή. Ποιοι θα φάνε ξύλο, και διάλεξαν την συγκεντρώση Γρηγορόπουλου και βεβαίω προστασία του Ερντογάν. Ένα άλλο ωραίο που είδα πίστε στο Twitter, αλλά είναι από γνωστό σε σημασμένο. Το Χριστόφορο Ζαραλίκο έγραψε πριν λίγο ότι πάλι ο Σαμαρά κλείνει το σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα και γενικώ του σταθμού του μετρό. Και θυμάμαι την αγανάκτηση των Συριζέων τότε που οι Σαμαροβενιζέλη έκλεινα του σταθμούς για να γίνουν διαδηλώσει, έβριζαν, δεν ήταν σωστό και θα ψήφιζαν όλοι και περίμεναν αρθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην κάνει αυτά που έκανε ο Σαμαράζα ακόμα και σε αυτά τα δευτερεύοντα θέματα. Τόσο σημαντικά όμως σε επίπεδο συμβολισμών όπω είναι το κλείσιμο των σταθμών. Μετά από όλα αυτά να κλάψουμε όλοι μαζί στη λέξη, το άκουσμα τη λέξη Θεσσαλονίκη. Η λακή όμορφη, διαφέρεται. Όπου γυρίζω μαγρεβενά, μαλάρησα μάθε. Θεσσαλονίκη, σκύβουν και μου λένε, πότε θα φύγει χολέρα κύριε πρόεδρε όπου γυρίζω μαγρεβενά είναι όπου γυρίζω μαγρεβενά τέσσερις λέξεις, το είπε σε μία και ήταν πάρα πολύ ωραίο, χτες ε, καθαρίσανε ε, α, είπα έξι με, με οχτώ λάθος, ε, έξι με εφτά είναι ο ο Μπογιόπουλος 7 μου 8 είναι Παπα Παπαναγιώτου οπότε αν έκανα λάθος την ώρα έχουμε, τόσα πολλές, έχουμε τόση πολλές ασχολίες θα μας συγχωρέσουν οι ακροατές ας μπουν στις 6 και ας βγουν ό,τι ώρα θέλουν δεν έχει να κάνει έξοδος ή είσοδος μετράει σε αυτά τα θέματα Χτε παραδόθηκαν οι ακτέ τη Αλαμίνα. Πήγε ο Κουρουμπλής εκεί οι τελετέ τι καθάρισαν μετά από τόσο καιρό. Θυμόσαστε που μα παρακινούσε, όχι βέβαια του Αλαμινιώτε, του από εδώ να κάνουν μπάνιο. Και έκανε την εξή, από το Αγία Ζώνη, το ναυάγιο έκανε την εξή δήλωση ο κ. Κουρουμπλή. στε να φτάσουμε σήμερα να παραδίδουμε τι παραλίε καθαρέ. Και τολμώ να πω πιο καθαρέ από ό,τι ήταν. Ευχαριστούμε το Αγία Ζώνη που βούλιαξε που ρήπανε την Αθήνα, ώστε να μας δώσει την ευκαιρία να τις καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά τις ακτές, για να είναι πιο καθαρές από ό,τι ήταν πριν. Ο γνωστός Πασόκος στην ψυχή, στο DNA ε, Παναγιώτης Κουρουμπλής, με τις ωραίε δηλώσεις και την υπερβολή πάντα που διακρίνει τους πραγματικούς, τους πραγματικούς Πασόκους. Τους ΦΟ Πασόκους τους διακρίνει το ψέμα και η ανηλικρίνει όπως όλοι γνωρίζουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να κάνω μια πικοδημοτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση. Όχι. Δεν θέλετε. Όχι. Δυστυχώς εσείς τα χάσετε. Ε, δεν κάτι. Πρωθυπουργός Μοιράτα ξαφά. Με έναν τρόπο δεν είναι ότι δεν ισχύει. Έχει βάλει το χέρι της. Ναι, γεια σα. Σας. Ποιο σα τηλέφωνο? Ποιον θέλετε. Α, εσύ είσαι ο Ναι. Πώ το λένε τον κύριο που κάνει εκπομπή τώρα, Θήμιο. Κάνε μαζί σα, οριθέ. Ωραία, πείτε στο Θήμιο ότι είναι λίγο στο χαρακτηρισμό του για του νεοφιλελέ και να προσέχει πώ χαρακτηρίζει. Άσε, πείτε είναι νεοφιλελέ, Για πείτε μου. Και λίγα λέει, <laughs> Δεν θέλω να Ό,τι να είναι. Για σου, που για σου. ναι, νάστε καλά, νάστε καλά. Αποστόλη, έκανα πολύ υπομονή για να σου, ακούσω εσένα στην εκπομπή, γι' αυτό τη βάζω την εκπομπή. Μπράβο, κάνει υπομονή και ο ουρανό θα γίνει πιο κοκκινός. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο κοκκινός. Υπομονή, το γίνει πιο... Πιο κοκκινός. Δεν αντιαχετώ σήμερα, είναι απλά εμετικό και με αφορμή την πόλη. Πομή... Αυτό ε, έχετε μεγάλη ευαισθησία βλέπω στην ε, υπεράσπιση, ε, στην κατηγορία των ε, φιλελέρων, ε. Και παίρνετε για υπεράσπιση όλοι, μ' αρέσει. Τα σέβη μου. Φέρτα. Να σε ρωτήσω, ωραία, Αποστολικά, τι. Όχι, βγάζετε τον παπά το βράδυ στην Ελληνοφρένεια. Ναι. Άκουσα και μου σηκώθηκε τριχακάγγελο. για να τον ξεπλύνουμε, ωραία ματία είναι. Όχι, δεν έχω κακή πρόθεση, αλλά δηλαδή αυτά τα συγχάματα, με ποια λογική τα βγάζετε. Να καταλάβω. Για να τα αποδομήσουμε, δεν ξέρω, γιατί είχα ξέρω. δει τη συνέντευξή σου με την Όλγα. Γιατί ήταν ξέπλυμα. Ε, ξέρει τι γίνεται όμω, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι θρασίτατοι, δεν παίζονται. Τελικά νομίζω ότι βγαίνουν, κερδίζουν αυτοί. Από τη συνέντευξη. Δηλαδή, σε... κάποιο είδε την Όλγα και λέει Εναι, ρε παιδί μου, ευτυχώ είδα και αυτή τη συνέντευξη, τώρα θα την ψηφίσω. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Σε... Αυτό λοιπόν που επηρεάζεται από κάτι τέτοιο και αλλάζει γνώμη, έψαχνε αφορμή και ήταν έτοιμο. Δεν σου λέω ότι αλλάζει γνώμη, αλλά κάπω το προφίλ του ε... εξοραίζεται. Δεν λέω ότι αθώνονται. Και στα μάτια αυτήνών που εξοραίζεται το προφίλ του ή και α... αθώνονται σε κάποιου άλλου, μάλλον ήταν έτοιμοι. Σου μιλάει τώρα ένα φανατικό αντι έτσι. Α... Επίση, η δεν είναι μόνο με ΣΥΡΙΖΑ. Σου ξέρεις, το ο πρόσωπο ο Μπαγκογιάννη δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, το ξέρω αυτό που λέει. Ειδικά με αυτού που βρίσκονται τώρα στην κυβέρνηση, νομίζω ότι κάπω το προφίλ του. Μα σύμφωνε, αλλά και οι προηγούμενοι, α πούμε, τι είναι καθαρή Δηλαδή, αν πα από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό τι είναι, είναι κάποιοι οι καλύτεροι. Όχι, αλλά τώρα το μέτωπο είναι προ αυτή την κυβέρνηση που. Εντάξει, δεν διστάζει σε τίποτα. Του προηγούμενους του ξέρει. Δηλαδή, είσαι υποψιασμένο. Το δύσκολο είναι με αυτή την κυβέρνηση που βγαίνουν, υπερασπίζονται τα πάντα. Μα σε μια συνέντευξη με το ίδιο σκεπτικό, σε μια... Να θέλει με τον Κυριάκομιο Μητσοτάκι, την άλλη μέρο ο Κυριάκο να σου λένε συμπαθεί. Δηλαδή, με τα μυαλάστρο και εσύ. Ό,τι και να κάνεις τον Κυριάκο. με συμπαθεί δεν γίνεται. Δεν λέω αυτό. Απλά, εγώ θα σου πω με την όλο που το είδα, επειδή ακριβώ οι ευγενεί και επειδή σέβαισε το, το ότι σου δίνει αυτή τη συνέντευξη σε φιλοξενούμενο κτλ. Σίγουρα ξεκινώνεται με τις ερωτήσεις αλλά για το πολύ τον κόσμο νομίζω ότι δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή λειτουργεί ω εξοραιστικό στην εικόνα του Σύμφωνη. Ας. Ο πολύ ο να σου Θυμήσω ότι θεάματα βλέπεις στην τηλεόραση και τι ψηφίσει εκλογέ. Εντάξει, το ξέρω. Α, το ξέρω. ωραία. Χαίρομαι. Συμωγηθήκαμε τουλάχιστον. Άμα ε... είναι να πάμε για τον πολίτο κόσμο, τότε θα κάνουμε voice. <laughs> θα κάνουμε voice και θα ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τέλο να φυτέβετε δάση, δέντρα για να πηγαίνουμε να κρυφτούμε στα βουνά. Άιμα, η Μαρή χαζοβιόλα. Ε, ναι, θα δούμε, γιατί. Με Πού δεν θα κρυφτεί στα βουνά. Ε, λέει, γιατί. Δεν είναι λύση η κρυψόνα. Okay. Λύση είναι να κάψουμε τα δάση, τα δέντρα, όλα τα βουνά, να δούμε τον ξερότοπο, από τη στάχτη, την μπουρμπερι, τη μαύρη που έχουμε, να σκεφτούμε τι γίνεται, πώ θα χτίσουμε και να πάμε παρακάτω. Όχι. Okay. Ναι, Μαρή, όχι τραβακρύψου, κάνει το ρακούν. Θα πάμε στο κέντρο τη Αθήνα. Στο Σύνταγμα είναι και ο συνάδελφο Μαρίνο Αλυφέρη να μα πει τι γίνεται αυτή την ώρα, γιατί έχουμε επεισόδιο. Έλα, Μαρίνο. Έχουμε ένταση αυτή την ώρα στη πλατεία Συντάγματο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαθητική πορεία ε, στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Όταν έφτασαν στο Σύνταγμα ο κύριο Όγκο τη πορεία, περίπου 50 με 60 κουπουλοφόροι επιτέθηκαν στα αστυνομικέ δυνάμει με πέτρε, φωτοβολίδε και με διάφορα άλλα αντικείμενα. Μέχρι αυτή την ώρα οι αστυνομικοί που βρίσκονται παραπεταγμένοι μπροστά από τα κεντρικά ξενοδοχεία εδώ στο Σύνταγμα δεν έχουν προχωρήσει σε χρήση χημικών Βλέπουμε ότι η πορεία τώρα συνεχίζεται προς το Υπουργείο Οικονομικών ωστόσο μια μικρή ομάδα των κουκουλοφόρων έχει παραμείνει στη γωνία της σταδίου Με τη Γεωργίου Αλφα και επιτίθεται σποράδικά στι αστυνομικέ δυνάμει που παραμένουν και είναι ισχυρέ αυτή τη. Μάλιστα. Πεσαική γραμμή, αλλά αυτό είναι το κλίμα. Παρακολουθώ και εγώ από κάποιε οθόνε εδώ στο στούντιο. Αυτά συμβαίνουν στο κέντρο τη Αθήνα. Νωρίτερα είχαμε στα προπήλαια. Έγινε η πορεία, έχει φτάσει τώρα μπροστά στα ξενοδοχεία. Επίση, ένα τόπο όπου πρέπει να συμβούν κάποια μικρό επεισόδια. Βλέπω εκεί ξυλώνουν κάποιες ταμπέλες, ενώ η υπόλοιπη πορεία έχει κατέβει στο κάτω μέρος τη πλατείας συντάγματο. Περνάει όντως τώρα αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Οικονομικών, εκείνο ο εκεί υπάρχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όλα τα νεότερα στο μαγκαζίνο σε 20 λεπτά. Εμείς τώρα ακούμε δεύτερο μέρος λαού. Τον αποστόλη θα ήθελα. Καλημέρα, Καλημέρα εγώ είμαι. Με λένε Χρήστο, τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη και μου είπαν να σου τηλεφωνήσω ο Σταύρο Πεχλιβάνη. Α, ωραία. Για ένα ποδήλατο. Ναι, ο είναι ο Σταύρο ο Πεχλιβάνη ή ο Ο Πεχλιβάνη. Ο Σταύρο Ο Πεχλυβάνης. Α, ο okay. ο Σταύρος ο είναι παιδικό μου φίλο και κουμπάρο μου. Α, είστε την Το ποδήλατο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, καταρχά. Ο Σταύρο Πεχλιβάνη, ποιο είναι αυτό που ήρθε μια νύχτα από μακριά, βρεάμα αναμάν. Συγγνώμη, ποιο που. Που ήρθε μια νύχτα από μακριά, βρεάμα αναμάν. Βρεάμα αναμάν, αέρα, πε Ο αέρας του ποιος είναι ο Σταύρος. Που δεν μπορεί να κοιμηθεί βραμάνα μαν μόλις τον ανασάνεις αυτός. Να μην μπορεί να κοιμηθεί βραμάνα μαν μόλις τον ανασάνει. Όχι. Δεν μου έρχεται το όνομα τώρα. Τέλος πάντων, πες μου εσύ τι θέλεις. Πουλάς ένα ποδήλατο. Πουλάω ένα ποδήλατο, ναι. Ε, ο Σταύρος είναι φίλος μου, τέλο πάντων δεν ξέρω πώ. Εσύ το θες για σένα ή για το Σταύρο, βρε αμάν Για εμένα, για εμένα. Γιατί για ο Σταύρος εμένα. αν το πάρει αυτό θα κατεβεί σαν άρχοντας. Θα κατεβεί σαν λύκος. Κατεβεί σαν άρχοντας, μά, θα κατεβεί σαν άρχοντας, βρε θα κατεβεί σαν Έτσι. <laughs> να πάρει χρώμα και ζωή. Τέλο πάντων. Το ποδήλατο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι Αθήνα, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ το απόγευμα να έχω φτάσει. Πόσο Είμαι γρήγορο. Πόσο θα πουλά το ποδήλατο, 750. Μάλιστα. Είναι ηλεκτρικό, το ξέρει έτσι. Έχει και μηχανισμό. Ε, όχι, είναι πάρα πολλά. Μωρέ. Δεν είχα στο νου μου τέτοια νούμερα. Δεν ήξερε ότι ηλεκτρικό. Όχι, δεν είχα ιδέα. Ε, μα εκεί ανεβαίνουν οι τιμή. Τότε τι να το κάνω κι εγώ. Να το ξυλώσω, να το ξυλώσω. Αφή Ωραία. Θε ένα κατοστάρικο, άμα το ξυλώσω. Όχι, ευχαριστώ. Να σε καλά δέχομαι. Μα τι δεν ήθελε ποδήλατό, Εντάξει. Σπαρ να πατήνεις να κάτεις τη δουλειά σου. Ευχαριστώ. Έλα γεια. Χαριστώ γεια. Τι <Κι> κάνεις παρακαλώ ενημερώστε την ελینوφρένηια ότι αυτή <Κι> τη στιγμή έδին χημικά στο Μαξίμο. Εναμένεις τη συγκέντρωση που πάμε. Η Μάτς; Τι <Κι> ψος άλλος. Πέρα哥, Μπορεί, μπορώ από μέσα να βγει για Τσίπρασε. Αποκλείεται Έχετε δίκιο απόλυτο. Λοιπόν, ε, οι μπάτσε ρίξαν αυτή τη στιγμή χημικά. Είστε ναι. εκεί, εσείς τώρα? Έχει πολλούς μπάτσε. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν είμαι μπροστά για να δω γιατί έχουμε πιστοχωρήσει. Έχουν δύο κλούβε, έτειλσαν προ τα κάτω Μαξίμου με δύο κλούβε. Δύο κόσμο έτεισε πάνω στι κλούβε και ρίξαν τα χημικά. Εγλέον θα κοιμάμαι ίσιο. Δεν θα γίνεται απεργία, δεν θα έχει. Εμεί, κοιμήσουμε. Γιατί τώρα oh. είμαστε στην ο... απεργία εμαστανι, τι πούρα να συγενικά. Παρόλα αυτά, yeah. το να το σιγουρεύει δεν είναι πότε κακό. Yeah. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι... θέλει να το σιγουρεύσει. Μί τώρα καμιά στρατηγική ξαφνικά μα γυρίσει το μάτι και αρχίζουμε τώρα περγέσει κινητοποιήσει και τέτοια. But... Για τι πορείε δεν έφερε τίποτα κρίμα είναι να με φέρει. Θα συμμετέχει και ο τσεχελώ τσεχελώ. Ναι, μαζί με του 53. Το ψηφίσω, είναι 53 ή όχι. Ετίζει το θα πάει αυτό. Συνέπεια, αριστερή συνέπεια. Αριστερή, έτσι. Δηλαδή, απλά θα αλλάξει λίγο και το κόμμα θα είναι συνασπισμό απεργοσπαστική αριστερά. Και προόδου. Μην το ξεχνάμε. Το προόδου, γιατί. Το ήταν παλιό αυτό, ναι. ναι. Τώρα είναι, ισχύει είναι. το άλλο. Συνασπισμό απεργοσπαστική αριστερά. Ή έχω και καλύτερο, γιατί και το αριστερά δεν ισχύει. Συνασπισμό ριζοσπαστική απεργοσπασία. Έχει ε, δύο ε, σπασίματα μέσα. Ποιο είναι, πες, μου φαίνεται. Το... Ποιο είναι, πες. Το της απεργίας, πάντως... δικαίωμα τη απεργία πάντα σου. Κι δικαίωμα τη απεργία τώρα, όλο δικαιώματα δικαιώματα, τι τα κάνουμε μόλι. Θα αξιοποιήσαμε τόσα χρόνια. Έστω διάλω. Μα... Πάτε τα πίσω τα δικαιώματα να ησυχάσουμε. Τι να τα κάνουμε. Οκτάω, απεργίε και μαλακίε. Αντεκαίτε. Πάρτε τα πίσω να φύγουν οι ενοχέ, να ξενιάσουμε. Θα τα περαιτά. Τα δεν το ήμιστα ούτε ο σαμαρά να το κρειξει. Ο τίτσε όμω. Όχι, τόλμησε ο σαμαράση, ήθελε, μια χαρά ήθελε. Τόλμη... Απλά ο καθένα κάνει τη δουλειά που μπορεί να κάνει. Αν το έκανε σαμαράστα πάγαν τα πεζοδρόμια, τώρα που έχει κατασταθεί ο κόσμο, δεν χρειάζεται. Μπορεί να το περάσω, τσίπρα το περνάει. Γιατί ψηφίσαμε τον τζιπρα, δηλαδή. Γιατί χέρουν η λαγιάρτι blue με τον Τζιπρα. Γιατί η αγάπη μου θα περαστούν αυτά που δεν περνάγανε πριν. Πεσαι να γιατί στο ενδιάμεσο okay. για να με βοηθήσει. Συμφωνώ. Okay. Τι θα κάνει. Θα αποπλεί στα <laughs> μάτ, βλέπει, δεν γίνεται. Να μερώνουν να <laughs> τα μάτια χημικά, έχει μάθει αλλιώ το ματ. Έχει εκπαιδευτεί. Θα βγω, θα πετάξει ένα παρακρατικό σε ένα μπουκάλι, θα αρχίσει το πανηγύρι. Έτσι γίνεται, έτσι δουλεύει το πράγμα. Άρα, τι θα κάνουμε, αντί να εκτιμάται τον Τζίπρα, πάει ένα βήμα πίσω και λέει που ξεκινάει όλο αυτό από την απεργία. Κόβω με την απεργία τα μάτια με τις φυσούνε στα χημικά. Άισε χτήρη. Πω, πω μωρό είσαι συγκράτητος. Είμας συγκράτητος γιατί δεν εκτιμάτε την αριστεροσύνη. Αυτό είναι αριστερά. Αυτή είναι η αριστερά όμως. Για ποιή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε τριτά, τέσσερα, πέντε παλικάράκια. και φεύγουν. Εκείνη τη στιγμή, εμεί κοιτάμε και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί στο έδαφο και ένα φίλο του, ο οποίο τον τραβάει από το χέρι. Να πείτε τη σκιά, τον τραβούσε από το χέρι για να το σώσει. Οι αστρονομικοί φεύγουν, η δημιουργία φεύγει. Αφήνουν τα πράγματα όσοι είχαν, α πούμε. Έβαλε το όπλο που το, στη θήκη που το είχε. Κοιταχτήκαν, α πούμε, και φύγανε. <Καλίου> τότε θα ρωθούν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε έγινε νου σου στο παιδί my talent. Γνωστική, λογαριαστική, γραμματική, για να σε πείσουν. Έχε και μάλλον ήταν Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση παραπάνω από ό,τι σας περιγράφω. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή. Ήτανε άδικο. Ήτανε βολοφονία. Και όταν θα ρωθούν οι χεροί που θα έχει σβήσει το χερί στην καταιγίδα υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα Ελπίδα, ελπίδα θα υπάρχει, εάν γλιτώσει και ο ενήλικα. Γιατί ο Στίχο το λέει έτσι όπω το λέει, και πολύ καλά κάνει και το λέει έτσι. Αλλά αν γλιτώσουμε και τον ενήλικα, η ελπίδα τότε νομίζω θα είναι πιο στέρεη. Ε, το 2008 βεβαίω, αν σήμερα, δολοφονήθηκε ο Αλέξη Σιδηρόπουλο, το τραγούδι εδώ του Παύλου Σιδηρόπουλο, ο οποίο έφυγε την ίδια μέρα το 1990 αυτά τα παιχνίδια τη, τα ωραία παιχνίδια. Ωραία με την έννοια ότι εμείς εκ των υστέρων ερχόμαστε και τα κάνουμε να φαίνονται ωραία και τα ταιριάζουμε έτσι τις μοίρας και γενικότερα των μέσων ενημέρωσης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε τι γίνεται και στο κέντρο της Αθήνας και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας. Έχω μια απορία. Εγώ, ξέρεις τι έχω. Έχω ένα nara τρία μέτρα metra Έχω ένα na τρία μέτρα παλικάρι. Όχι σα χλωτζι φρίγο και φύνω παλικά, κι σαν το Αυτά, δεν έχω Έτσι, κάτι άλλο. Πες, όλα τα κανάλια συντηρούνται διαφημίσεις Εγώ γιατί να τα κοπρόσκυλα του δημοσίου στην αφού παίρνουν και διαφημίσεις. Διαφημίσεις, γιατί να την Αυτό το δεν τα λένε όμω γιατί δεν συμφέρουν αυτά, τουλάχιστον επιτελούν έργο και λειτουργήμα και έχουμε και σε ένα κανάλι έστω αντικειμενική δημοσιογραφία, τουλάχιστον. Τα Όταν σου είπα πάρε να πάρει συνέντευξη από τον Νίκο τον παπά, εννοούσα τον πασκετμολίστα, όχι τον μαλάκα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωρε, που. λάθο. Ε, δεν το θυμάσαι. Να ξέρεις, δύο παπάδες αξίζουν. Ο Νίκο ο παπά ο πασκετμολίστα και ο πάτερ Αντώνιος της Κιβωτού. Όλοι οι άλλοι παπάδες είναι μαλάκες. Από τον παπά της Χρυσής Αυγής, τον παπά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τους παπάδες τον Αμβρόσιο και τον Άνθημο. Ρε φιλε, δεν γάμασε που δεν γάμασε. Δεν γάμασε να γαμίσουμε και εμεί λίγο. Ναι, με, μέσα. Είσαι μάχημο, μη δω να λιγάει τίποτα. Μη δω να λιγάει και μη δω χάπια. Έχω. Θέλω να αντέχει, oh. θέλω αντοχή, δεν θέλω μαλλικίε. Βαρβάτο, βαρβάτο. Μπράβο. Μια και είσαι βαρβάτο, στροφή παίρνει. Μόνο ολόκληρη, 180 μίλια. Παίρνει στροφή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, βάλτε την καρέκλα, κάτσε πάνω και άδικαι σου. Έλα, ρέβε. Ο είναι. Έλα μετανάστη, τι είναι ο μετανάστη, με το λες, λες και Λέρα, είσαι ο μόνος. Ούσε, ρε τι <laughs> Καλά, εδώ να μέτρα με μετανάστη. <laughs> σε παρακολουθώ, σε παρακολουθώ, σε παρακολουθώ και ειδικά προχθέ το που είναι στο Μάνεση και αυτό το Ελενόμπολο από το Μανχάσεν. Παρεπτώντα, αυτός είναι στη Χρυσή Αυγή τη μου κάνει. Ναι, εγώ βασικά πρωτοίδα, στο mm. με με όλα καταλάβω πώς γίνεται να συνδυάσει τον ορθόδοξο σταυρό που είχε βάλει με το της Βεργίνας το αστέρι. Δύο πράγματα δεν θα μου το κλείσεις, δύο πράγματα θα σου πω. Δύο πράγματα μονοφωτίζουν. Λα, ωραία, έβγε στο θύμιο. Θα πα τώρα να του το πει χίλια έβγε για την παρουσίαση, την ανάλυση, το ξευράκωμα που έκανε σε όλου αυτού του δίθεν που μα έχουν κατακλήσει Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, έτσι, είναι σε όλε τι κατηγορίε. Mm. Λοιπόν, χίλια έβγε και χίλια φλιά να του δώσει. Mm. Δεύτερον, γιατί λογόκρινε το τηλεφώνημά μου. Ποιο μαρή, τι είπε, καμιά χαζομάλα θα ήταν. Λοιπόν, εί, είχα πάρει και σου είχα πει για τη Δούρου και για τον Δήμαρχο Καλυθέα, τον Γιάννη Γάλλο. Καμιά χαζομάλα θα είχε πει τώρα. Πλέσκαλε που είναι χαζομάρα και γιατί θα το κρίνει εσύ λογόκρι Ποιο θα το κρίνει. Πάρα μου, θέλω να ακουστεί. Ξέρει Μαρή, πώ παίρνει τηλέφωνο, έχει το μυαλό σου ότι παίζουν όλοι. Λοιπόν, λοιπόν άκουσε με τότε. Σου είχα πει ότι η Δούρου φοβήθηκε το αυτόφορο. Ο Γάλλος ο Δήμαρχο Καλιθέα, αείμνητο, δεν το φοβήθηκε το αυτόφορο. Και, και έφτιαξε αποχέτευση και γλίτωσε τον κόσμο και τον πήγαν αυτόφορο το Γάλλο, καταλαβαίνει. Και σου είχα πει ότι η διαφορά ανάμεσα στου δύο είναι ότι η μεν κυρία Δούρου είναι συνεργάτη, ήτανε συνεργάτη, ξέρω εγώ, εργαζόταν στο γραφείο του Τσοχατζόπουλου, ενώ η Ένα Γάλλος κατά καιρούς, ήτανε ήταν συνεργάτη του Κουκουέ. Αυτή είναι η ειδοποιώδη διαφορά τους. Και δεν το έβγαλε σ αυτό, Δεν το έβγαλα. Και γιατί, Γιατί, ειδοποιώ σημαίνει φω. Είναι καημός, πολύ Ένας καημός, πολύ, πολύ πικρός θα Και στενάγδομός θα το, θα το πεις γιατί θα αγαπάω Μόνο το θύμιο από εδώ και πέρα Α, μην μου το κάνεις αυτό λοιπόν, Δεν το αντέχω έλα, για. <laughs> το ξέρω, το ξέρω, έλα για.